Thank you. Τα ασφαλιστικά μέτρα θα ρίξουν τον νόμο. Κάποιοι τώρα θεωρούν ότι το Συμβούλιο τη Επικρατεία, το οποίο στην προσωρινή του απόφαση έχει μιλήσει για δημόσιο συμφέρον, και τώρα που το δημόσιο συμφέρον έχει αποτυπωθεί και σε νούμερα, θα βγει και θα πει ότι άκυρο ο διαγωνισμό, γιατί είναι πολλά τα χρήματα που θα πάει το ελληνικό δημόσιο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν δίνονται μία πιθανότητα. Έτσι είχε πει. Και καλά είχε πει. Και έχει λογική. Και έτσι, έτσι έγινε. Γεια σα. Καλώς σας βρήκαμε Σήμανση δεν βάλαμε Είναι η κομπία κατάλληλη για Σιριζέους Εντάξει ε, ημέρες. Είναι, ημέρες ε, ε, είναι οι μέρες Οι μήνες και οι εποχές μήνες. Κάθε ναι. μέρα είναι κατάλληλη για Σιριζέους Με απέραντη αγάπη Και κατανόηση ε. και στοργή Προς κάθε Σιριζέο Που νιώθει ότι βάλεται από παντού ότι όλοι τους χτυπάνε. Συμφωνώ εγώ σε αυτό που πρέπει να σου όλοι πω. Όλοι χτυπάνε όμως. Το αστική σύσμα, δικαιοσύνη χτυπάει την έτσι, αριστερή έτσι, κυβέρνηση. Έτσι, και η αστική δημοκρατία. Και πέταση. τα αυτά τα λέω επειδή πληρώνομαι από κανάλι. Δεν τα λέω έτσι. Δεν θα τα έλεγα αλλιώ. Ότι δουλεύει σε κανάλι και πληρώνεσαι όλα. <laughs> <laughs> να την <προμονώ>, προνομιούχη. <laughs> αυτό ναι γιατί όλοι ψάχνουν τα γιατί και τα διότι. Και Χτες βράδυ λοιπόν με το που γίνεται αυτό, Παίρνω εικόνο το ακουστικό. Και ποιον παίρνει, το πορτοκαλί τηλέφωνο. Την ε, έδωσα στην υπηρεσία που γράφει τα Twitter στην Ελληνοφρένεια. Ναι. Έδωσα εντολή και λέω «Γλεντήστε τους». Και έγινε ένα «Ετία, όλο το βράδυ». Εγώ δεν ασχολήθηκα με την δεν πιστεύω, υπηρεσία. Δεν πιστεύω να τσιμπήσανε. Αν τσιμπέ... <laughs> πάνω από 100 σιριζοτρόλια. Πάνω από 100 σιριζοτρόλια. Τι τα πιάνετε από τον κοντομινά, τι θα τα πιάσετε από τον άλλον, όποιο είναι αυτό, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι, γιατί θα γίνουν και στην πράξη έτσι κι αλλιώ. Τι δεν τα πιάνετε από τον Κοντομινάτ, ό,τι θες τα πιάνετε από τον Αλαφούζο. Δηλαδή τι προέκυψε, Ότι, ότι μια εκπομπή ας πούμε, δουλεύει σε κανάλι και πληρώνεται. Ναι. Άφου. Και όχι. Λέει ό,τι λέει ναι. επειδή πληρώνεται. Αυτό, αυτό. Α. Λέει ότι έχει άποψη κατά τη τις... κα... κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ mm -hmm. επειδή πληρώνεται. Mm. Εμεί, α πούμε, mm. πέρυσι, που δεν είχε την ίδια άποψη ο Κοντομινάς για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχαμε αυτή την άποψη εμεί για το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ξαφνικά άλλαξε αυτό. Ε, τώρα δεν έχει σημασία. Ξαφνικά, Είναι όχι. Δεν θα κύρι. απαντήσουμε. Ήταν πολύ διασκεδαστικό. Είναι έτσι ω προσωπικό το Ήταν ένα όμορφο βράδυ, πραγματικά. Ε, κάτσε να συνεχίσουμε λίγο. Το τραγούδι έχει άλλο. εξέλιξη. Φρικιά ί, και δέμονε. Ιδέε έμονε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν δίνονται μία πιθανότητα. Δεν καταπρεύουν Βουλομένο γράμμα διαβάλλει Εδώ είμαστε την επόμενη μέρα και συνέχεια το τραγούδι Που αποκαλύπτει ποιες ακριβώς είναι Οι ιδέε έμονες που γίνονται δαίμονες Στο μυαλό της εξουσίας Λοιπόν, καλά κάνανε Ποιος από όλοι. <χει> όλοι. Εντάξει, εντάξει. Ναι, εντά, όλοι. Το στε. Α, το στέ. Γιατί, γιατί θα γινότανε, τι ξαφνικά, θα γινότανε, ξαφνικά, <χει> κόσμος που πεινάει, παιδάκια, ναι. ξαφνικά <χει> θα παίρνανε γεύματα και το ένα και το άλλο. Βγάλε, τον παπά, βγάλε τον παπά, θα πάμε στην Γεροβασίλη κατά τη κύριο Στη <χει> Λοιπόν. <χει> Είναι σαν να δίνει αυτόν που έχει νευρική ανορεξία ένα γουρνόπλο ξαφνικά. Τον πεθαίνει. Ό, oh, ναι, δεν πρέπει. Πρέπει, δεν πρέπει όχι, όχι, Δηλαδή σίγα στην σίγα. ανεργία βάζει 4.000 oh, θέσει γιατρών. Όχι. Έλα, παιδί. Το μου. λένε όλοι οι διατροφολόγοι. διατροφολόγοι. Θέλει σιγά-σιγά. Πρώτον, οι γιατροί θα ήταν πολύ απότομοι. Αυτό έχουμε ξαναπεί. Εκεί που πάει σε ένα νοσοκόμιο και είναι χάρβαλο, ναι. και ε, μόνο οι γιατροί και οι νοσοκόμοι το κρατάνε, είναι μία νοσοκόμο για όλη την πτέρυγα. Και όταν καλεί εκεί με τα κουμπάκια, αν λειτουργούν αυτά και σου πέντε ή ένα σε κάθε κρεβάτι, θα πεις «Δεν είναι εδώ, δεν δε το θέλω αυτό». Κλονίζεσαι «Τον από πάνω, είσαι, είσαι άρρωστος, έχεις από πάνω σε ένα νοσοκόμο συνέχεια, δεν θέλουμε τους 4.000». «Δεν και καλά, υπόθετο, υπόθετο, το βάζω μόνος μου». «Εγώ προτιμώ τη ΣΥΑ στο Δελτίο». Παρά την νοσοκόμα στο Τανισάρο του. Κοιτά, αφού να άμε... είναι άμεσα αυτοί... εξαρτώμενα. Η, η αντιστοιχεία είναι: κάνει ευαγγελά του εκπομπή. Mm. Δεν θα έχει εσύ νοσοκόμο. Βέβαια, τι Γκοσιόνι mm. διάλεξε, έτσι. Mm. Ναι. Το Σκάι. Που συντονίζεστε τελευταία, οι απόψει σα. Πάντα. Πρέπει πάντα, να πάντα, σου πω που πα λέτε. Εκεί γεννηθήκαμε. Λοιπόν, αφού είναι άμεσα εξαρτώμενα. με το χωριό σου δεν έχει επαφέ, σχέσει, δεν πηγαίνει στο χωριό. Χοριό το Σκάι. Εκεί γεννήθηκα. Είναι Δημοσιογραφικά α, εννοώ α, Όχι και παλιότερα έχω γεννηθεί και αλλού ναι. Πού Δεν θυμάμαι <laughs> Σε ποιον όνει μαγαζιά βγες να τα πει. BBC ah. mm. Πολύ παλιά όμως. Ναι, Όχι μην πούμε και τίπο, φτάσουμε στα βοσκοτόπια φοβάμαι Τέλο πάντων <laughs> Όλα αυτά λοιπόν χτες σκεφτόμουν <laughs> να δουν Καλογρίτσα Με όλα αυτά που έβλεπα Λέω RR με Καλογρίτσα Ή ίσαν ίσαν τώρα να διαπομπέψουν έναν άνθρωπο Να ξανάρθει τη Δευτέρα Θα δει, θα πάρει κάτι. και ο καλογρίτσα τη Δευτέρα, έτσι όπω το κάνουν Τι να μου πάρει, να μου Έλα, πάρει. παιδιά, περάστε κόσμο. Τώρα θα πάρουν όλοι. 25 εκατομμύρια να έχει ο καθένα. Έξι, 25, παίρνουμε και εμεί. Γιατί δεν έχω. Εγώ τα 24. Είχε ο καλογρίτσα. Θα... <laughs> <laughs> είχε είχα φορτίο ποτέ. Πόσε. Έχω, βοσκοπο... <laughs> <και Είχε laughs> βοσκο... Βοσκοτόπ... έχω πόσε. Μην... Θα δούμε μην όταν έρθει το ποθενέ και μην θα πάρω. Μετά ακούσει ο Σπύριτζη. Δεν μπορώ να πω. Θα σου δώσει κατευθείαν. Δεν υπάρχει. Άμα ακούσει περιουσία, άνθρωπο με περιουσία. Ε, να πάρω. Η βραδιά έχει πολλά αστεία Ένα από αυτά ήταν η Γεροβασίλη. Δεν υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Είναι ήταν στα όρια του τραγικού όμω, του δράμα. Εγώ πήγα με το δράμα τη. Εγώ γέλαγα, δεν. Εγώ, εγώ δεν μπορούσα να γελάσω. Αυτή πήγα με το σ... δράμα τη. Δε, τι δει, δι... είσαι δι... κανένα. Κανένα κυναίκα. Κλεμάμενη, τα... κλαμμένη. Ο... Όλη την πίεση πήρε πάνω τη. Μην πίεστε, ακριβώ. Ο καθένα. Ναι, με το κλαμμένη. Ο καθένα έχει, ναι. έχει ε, μια πολιτική τοποθέτηση. Όλα αυτά να τα. εντάξει. Μια κυβέρνηση οφείλει και θε να είναι ψύχρεμη στις κρίσεις ε, και δεν το χθεσινό, δεν Κρατήθηκε. είδα Ήταν... όχι, όχι άλλο, δεν έκλαψε το Μαξίμου συνολικά έβγαλε μια εικόνα χα, χασίματος ψυχρεμίας μια εικόνα πανικού ε, θα μπορούσαν να τα είχαν πει όλα αυτά που είπανε και με άλλο τρόπο Αλλά θε από μια κυβέρνηση, επειδή μπορεί να αρθεί και μεγαλύτερη κρίση, η εθνική κρίση ή οποιαδήποτε άλλη κρίση. Τώρα, αυτό με τις άντρε δεν είναι και η κορυφαία κρίση μπορεί να έχει συναντήσει μια κυβέρνηση. Άσχετα, αν τρίμουν τα χέρια του με Άλλο μη αυτό. Μη ναι, ναι, ναι ναι, ναι. Ότι, Ακούγα πριν τον Κυριάκο θα φέρει πρόταση για να το θέμα. Τώρα το, το θυμίζει <laughs> το Δεν του ήρθε δε. πούμε, πριν τέσσερα χρόνια που ήταν η κυβέρνηση. Τρία. 27 Τώρα το συζητάμε, θα σου Εσένα <Δοί> α, αλλού, Βλέπεις τις συνθήκες Η Γέρο Βασίλ λοιπόν α, όλα Προσπερνάμε όλα αυτά για το ΣΤΕ Το οποίο ΣΤΕ ανέβγαζε χτες υπέρ-απόφαση Δεν θα έλεγε όλα αυτά για το ΣΤΕ Φαντάζομαι, επίση είχαν πει θα σεβαστούν όποια απόφαση του ΣΤΕ Τη σεβάστηκα Με ύβριση Τη σεβάστηκα με ύβρηση, <laughs> <summer> τον δικό του τρόπο Καλώ, δεν Το κομικό το... ήταν όταν είπε για τα παιδάκια <σκεκτό> Όλο αυτό δηλαδή ότι οι παιδικοί σταθμοί στη χώρα θα λειτουργούν Συμπτωματικά και συγκυριακά, αν καταφέρνουμε από μια ιδέα που είχαμε να μαζέψουμε κάποια ελάχιστα σε σχέση με τα έξοδα του κοινωνικού κράτους Και επειδή έτυχε, τα 250 και όχι 50. Ναι. Γιατί με τα 50, τι θα λέγαμε. Εκεί, Γεροβασίλη, ήταν ωραία. Ειδικά η συγκεκριμένη απόφαση κρίνεται και από τις συνέπειες που προκαλεί. Η επιστροφή της ήδη κατεβληθείς της πρώτης δόσης στέλνει 15.000 παιδιά εκτός παιδικών σταθμών. Εποδίζει την πρόσληψη 4.000 νοσηλευτών που θα στελέχωναν άμεσα τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία χρειάζονται προσωπικό. <Ρι> στέλνει 15.000 παιδιά εκτός παιδικών σταθμών. Αυτά τα παιδιά. Κανεί δεν τα σκέφτε. Κανεί κοντομινά. Κανεί αλαφούζο. Κανεί τε, κουγουνάκι. Κανένα γουνάκι. Ναι, οι στέ, οι δεν τα σκεφτήκανε αυτά τα παιδιά. από Το κλάμα του στο γοερό το ακούσατε μόλι. Το ακούσαμε. Σπάραξε, καρδιά όλο. Ε, δεν. Μα καλά, βγαίνει κάποιο. Το λένε. Θα το πούνε κάποιοι βουλευτέ. Η δευτεροκλασάτη θα το πούνε στα πάνελ εκεί που γίνεται ο κούρνιαχτό και όλα αυτά. Βγαίνει επισήμω η κυβέρνηση και λέει 15.000 παιδιά δεν θα πάνε <laughs> επειδή δεν το δε θα γίνει λόγω τη απόφαση του ΣΤΕ. Έκατσε, έκατσε άνθρωπος με ψυχραιμία, έκατσε ομάδα γύρω από τον τσίπρα, αν δεν σπάγανε βάζα εκεί μέσα και είπαν θα πούμε αυτό δημόσια. Μάλλον. Υποθέτω, Σίγουρα, το είπανε. Αυτό είναι λίγο το πιο επικίνδυνο της κατάστασης, το σκεφτήκανε και δεν. Εννοείται, είναι. γιατί το κείμενο του Γιώργου Βασίλη δεν το έπανε, έτσι. Το γράφανε. Κάτσανε και το σκέφτηκαν, ναι. πανικός ξεπανικός, πρέπει κάτι να πούμε, τρέχεται κτλ. Έπειτα στο συνέστημα εγώ το, το βόγω. Σαν επίκτησε το συνέστημα δεν είναι ήπουλο είναι τρόπο. Αυτό Αυτό ήταν έπλησει. Ναι. Να σκεφτούμε <σχε> όλοι τα παιδιά και αυτά και να πάμε όλοι πέρα του κατά του STEM. Σε ένα λαό είχε πολύ κουλέ. Λέει και αν επηρεάζει το λαό αλλιώ τι θα γίνει. Αν είχε πολύ χιουμορό λαό γιατί χιμωρό έχει με τι επιλογέ του θα πρέπει να πάει έξω από τα κανάλια. Οι γονεί που δεν μπήκαν τα παιδιά του, στα, του παιδικού σταθμού να γίνει χαμόσ. Να σπάνε <σχε> κανάλια εκεί κάμερε και τέτοιο, ότι εσύ φε που δεν μπήκε το παιδί, φταίει κάμερα, φταί ο σκηνοθέτη, φτάει λεπτρολόγο. Ο σεκιουριτάς όλοι μαζί. Και με πανώ στήριξη τον Κυριάκο. Είναι όριμος ήρθε η ώρα. Ε, καλό. Τις <χει> <ένας χει> Κυριάκο να υπάρχει. Πούμε. Είναι ασκή <χει> ο μας. Είπαμε είναι. για χιούμορ. Η Γεροβασίλη επιτέθηκε και κατά του Στέ γιατί. Γιατί έβγαλε μνημονιακούς, τους συνταγματικούς, τους μνημονιακούς νόμους και το λέει αυτό η Γεροβασίλη που είχε φέρει μνημόνιο. Πρόκειται για το δικαστήριο, για το ίδιο δικαστήριο, το οποίο έκρινε συνταγματικά τα μνημόνια που διέλυσαν την Ελλάδα, έκρινε συνταγματικό το μαύρο στην ΕΡΤ, έκρινε συνταγματικό το PSI που διέλυσε τα ασφαλιστικά ταμεία. Λοιπόν. Να το πει κάποιος άλλος, αλλά όχι κύριο Βασιλεί. Αν κάποιο πήγαινε αυτό το μνημόνιο, το αριστερό, το τρίτο και καλύτερο στο ΣΤΕ, και αυτό θα το έβγαλε συνταγματικό. Γιατί να. να βγάλει αυτό το μη συνταγματικό δίκαιο. Καλά, δεν είπε βέβαια τα προηγούμενα, όχι το δικό μα. Όχι, δεν το, δεν το είπε. αυτό. αυτό. αυτό, αυτό δεν το έπαι. Το θέμα είναι, αφού λοιπόν τέτοια μήνυμα για το ΣΤΕ που τα βγάλε έτσι και δεν μα πήγε καλά κτλ. Γιατί ω κυβέρνηση δεν είχε προβλέψει, γιατί ο σοφός πολιτικός ο ξητερική πολιτικό, ο σοβαρό πολιτικό σκέφτεται όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, πλάν B, πλαν C κτλ. Γιατί άφησε μια τέτοια κομβική απόφαση που είχες, την είχε. Στήριξη τόσο στήριξη πολύ στηρίξη. Δύο μήνε τώρα ο Τσίπρα και ο παπάς δεν μιλάνε για τίποτα άλλο, για τα λεφτά που πήραν και για όλα αυτά τα πολύ ωραία που κάνανε. Γιατί λοιπόν το άφησε να καταλήξει εκεί που ήταν δεδομένη η απάντηση και η απόφαση του ΣΤΕ. Μπορεί να υπάρχει Γιατί σχέδιο και να μην στε... το ξέρουμε ακόμα εμεί. Ναι, καλά, ναι, ναι, έχουν σχέδιο όλοι αυτοί. Γιατί το ΣΤΕ είναι δεδομένων αντιλήψεων. Είναι η αστική δικαιοσύνη στο αστικό κράτο. Αν, αν είναι αριστερή και έχουν μια τέτοια τύπου ανάλυση παρόλο στις εξαιρέσεις γιατί το έχει βγάλει και κάτι συντάξει κτλ, κτλ. αλλά γενικώς σε γενικές γραμμές η δικαιοσύνη επειδή νομοθετεί βάσει συγκεκριμένων άρθρων του συντάγματος και βάσει συγκεκριμένων νόμων που έχουν ψηφιστεί για να προασπίσουν το αστικό κράτος τις συγκεκριμένες ελευθερίες έτσι όπως ορίζονται τα συγκεκριμένα συμφέροντα τις συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες ήταν δεδομένο ότι θα το Θα τσινούσε πάση περιπτώσει. Πόσο μάλλον που είχαν έρθει και κάτι εκβιασμή σε δικαστές και κάτι και κάτι. Γιατί λοιπόν σαν κυβέρνηση αφήνεις αυτή την κομβική σου επιλογή να την κρίνει το δικαστήριο. Δεν θα μπορούσε να το έχεις κάνει αλλιώ από την αρχή ώστε να μην πάει στο δικαστήριο και να το έχεις τακτοποιήσει όντως το άρρωστο θέμα των 27 χρόνων. Ναι. Πολλέ απαιτήσει. <laughs> τώρα για μια συγκεκριμένη κυβέρνηση <laughs> που Μία έχει δείξει δείγματα γραφής 1,5 χρόνο τώρα. Γιατί έτσι κουμαντάρουν και τα μνημόνια, έτσι κουμαντάρουν και όλη τη χώρα. Αυτό είναι το θέμα, Πάμε δεν αλλιώς. είναι μόνο στο, στα κανάλια. Πάμε αλλιώ. Πολεμάνε το ΣΥΡΙΖΑ. Πού που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να καθαρίσει το τηλεπτικό τοπίο. Ναι. Με έναν διαγωνισμό που παίρνουν Οι ήδη διαπλεκόμενοι <laughs> των 27 ετών η οι, <laughs> οι οποίοι είναι υπόδικη για διάφορα σκάνδαλα <laughs> ναι, ναι, ναι, Τα ξέρουμε, ναι, ναι. τράπεζες, ταμιευτήρια και τέτοια Ήδη με μονοπίθυμενα καράβια Μελλοντικοί με μεγάλα μπάρια στα καράβια ναι, τους ναι, ναι. Ε, Κάτι φίλοι του Πούτιν ε, Κάτι τύποι που δεν έχουν λεφτά αλλά έχουν βοσκοτόπια ναι. Και έτσι θα έτσι, καθάριζε ο ΣΥΡΙΖΑ το τηλεοπτικό το τοπίο. Και του την πέφτετε. Και τι όχι, θέλετε πια. Δεν τελείωσε. Με τον άλλον τον εργολάβο που κάναμε νομοθετική διάταξη, ότι μπορεί να είναι και εργολάβο να έχει κανάλι τον Αύγουστο, στον στο νεκρό μήνα, που περιμέναμε τον 20 λεπτά τώρα, για το, να, το, να μπει. Ναι. Περιμέναμε, το ξαναλέμε. 20 λεπτά για να μπει, που ενώ ο παπά από το βήμα τη Βουλή έχει κατονομάσει όλου του παλιού ολιγάρχε. Είχε να πει από το βήμα τη Βουλή καλά λόγια και από το σταθμό παραπολιτικά που έδωσε συνέντευξη καλά λόγια μόνο για τον Καλογρίτσα. Ενώ για όλου του άλλου είχε να πει. Δεν πάνω να συμπαθεί κιόλα, συγχαίρω. Σωστό κι αυτό. Yeah. Άλλωστε ο Καλογρίτσα έχει φτιάξει. Στην... στην εκδήλωσή του που είχε κάνει στη Νέα Σμύρνη, που yeah. μιλούσε ο παπά και από κάτω, ήταν ο Καλογρίτσα. Πάνω από τα κανεί δεν πήγε. Για του άλλου δεν πήγε κανεί. Οπότε εσύ δεν εκτιμά αν έρθει κάποιο στο γιορτή μα. Δεν μπορεί να τον βρει την άλλη μέρα. Ο Κορτιμιλιάνη δεν είχε πάει. τον Ο Ντομινάτζ δεν είχε πει. Είναι λογικό. Απολύτω. Απολύτω. Και, mm. Οπότε... και έτσι θα καθάριζε λοιπόν το τηλεοπτικό ναι, τοπίο. Ναι. Και τώρα τους τι θέλετε πια. Τώρα, να τώρα, όλοι τώρα θα και είναι όλοι αυτοί όμω. Τώρα θα είναι όλοι αυτοί. Με εκεί Θα έχουμε καθαρό τηλεοπτικό τοπίο αυτό. Και, το και συνταγματικό να το έβγαζε. Όλοι αυτοί θα ήταν πάλι. Ναι, το ξέρω. Απλά θα ήταν κάποιοι συμμέτοχοι. Κάποιοι συμμέτοχοι. θα έχει ο καθένα το δικό ε, του. Απολύτω φαίνεται. Από, μέχρι στιγμή δεν ξέρει κανεί θα γίνει η Δευτέρα. Να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Γιατί δεν έχουμε προσδιορίσει ακριβώ ποιε είναι οι ιδέε έμονε. Και όλα αυτά έρχονται μέσω τη ποιήση. Και ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι στο σκοτάδι, όπω έλεγε ο Χέγκελ, όλε οι αγελάδε φαίνονται μαύρε. Κιψιζουβέ μεσυγκλονίζουν ασταμάτητα. Ερευνητικοί και χωρισμένοι. Όλε οι αγελάδε φαίνονται μαύρε. Με κυνηγούν, με φασανίζουν αι, αλλά κάτι μέσα μου πεθαίνει. Ojcze, maria, to tak wychodzi. i agela, Οβάμε, τρέμω, ότι χάνω την εξουσία. Χάνω με. την εξουσία. Οβάμε, τρέμω. <Κοβάμαι, τρέμω. Τρέμω ότι χάνω την εξουσία. <μμύρια> χάνω την εξουσία. <μμύρια> Φοβάμαι τρέμω. Και <μύρια> <μύρια> ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι στο σκοτάδι, όπω έλεγε ο Χέγκελ, όλε οι αγελάδε φαίνονται μαύρε. Γύρευε, τι έβλεπε χτε βράδυ. Μαύρε Αγγελάδε. Μαύρε γλυπτώσαν το μαύρο σκάφο. Το... Έβλεπε και την Γεροβασίλη. Και την γεροβασίλη. Μαύρη. Μαύρη, ήταν σκορπιασμένη. Δεν ξέρουμε αν έχουμε γλυτώσει μαύρο. Πρώτον. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν τα ίδια κανάλια. Δεύτερον. Δεν ξέρουμε τίποτα από αυτά. Απλά το μπάχαλο το προηγούμενο το ακύρωσε κάποιο. Αυτό μέχρι στιγμή. Τώρα τι θα γίνει. Ε, και μπα περιπτώσει το χθεσινό. Όχι, ήταν... θα γίνει. Να, γίνει. Να γίνει. Αλλά εδώ σε θέλω. Θα γίνει. Δεν ξέρω. Το χθεσινό ήταν μια ανάσα. Και μου κάνει, μου κάνει εντύπωση πραγματικά στηρίζε οι αριστεροί άνθρωποι γενικώ. Γιατί του συναντήσει. Στηρίζε οι θελήρωνε. Στηρίζε οι θελήρωνε. Και ο, το πασόξο κάποιου παλιού έτσι που ήταν και σε, mm -hmm. σε αριστερά κόμματα, πορείε, διαδικασίε και εκεί και, και, και τώρα είναι στηρίζε. Και δεν έχουν καμία απολύτω έννοια, δεν του έννοιαζε καθόλου για τι 2.000 οικογένειε που δεν είναι μόνο οι 2.000 των, δύο καναλιών, των τριών καναλιών. Είναι και όλες οι υπόλοιπες που δουλεύουν. Είναι μια κατηγορία εργαζομένων, ξέρω, μισητή, όλα αυτά, ναι, δικαιολογημένα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε ξαναπεί και άλλη μια φορά, δεν ήταν όλοι οι πρετεντέριδες. Καλά, οι μισητή κυρίως φαίνονται. Οι περισσότεροι ναι, είναι αυτοί ναι, που ναι, δεν ναι, φαίνονται ναι. βέβαια. Και και το ξέρει πέσω. και κάνεις. Ε, που να μην καταλαβαίνουν γιατί μπορεί να χαρεί κάποιο με μια τέτοια απόφαση. Δεν είναι δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου του ηλεκτρολόγου. Καλά, άμα δεν πληρώνεσαι για να χαρεί, γι' αυτό τι εννοεί. Όχι, όχι. Μπορεί να μην πληρώνεσαι για να χαρεί, να πληρώνεσαι να μην χαρεί <χει> με αυτό. <χει> δεν το καταλαβαίνει. Ναι. Σωστό και αυτό. Μιλάμε για έμειστη εργασία και εσύ μου λε ότι δεν θα υπερασπίσει τα συμφέροντά του. Ποιο. Αυτοί ναι. που δεν αντιλαμβάνονται αυτό. Λοιπόν, δεν είναι δικαίωμα κάθε εργαζόμενου σε αυτή την κρίση που κλείνουν να πανωτάει μία επιχείρηση μετά την άλλη και όσε δουλεύουν δεν καλοπληρώνουν και. και, και Αν με κάποιο τρόπο εκεί που πάει να έρθει ένα σκοτάδι υπάρχει μια παράταση έστω ή ένα αχνό φως, ότι μπορεί να τακτοποιηθεί το θέμα, δεν, δεν δικαιούται να χαρεί κάποιο εργαζόμενο. στην Ελληνοφραία είναι την τηλεοπτική, δεν είμαι εγώ και ο αποστόλης, που μπας περιπτώσει μπορεί και να βρούμε μάλλον κάπου άλλου δουλειά, και αυτό συζητηκε, είναι 30. 35. 35. 35. Πέντε ακόμα. <χει> 35. <χει> 35 είναι τι, 30 πώς. 35 οι οποίοι... Ε, ε, ε, ε, κάμερες, τεχνική, καλώδια, μεταφέρω μοντέρ και τα λοιπά Θυμάμαι την προηγούμενη, πριν δύο εβδομάδες Την Παρασκευή που έφερε ο παπάς στο τροπολογία. Παρασκευή βράδυ που γίνονται τα πραξισκοπήματα στην Τουρκία Που έφερε την τροπολογία Πώς σταμάτησαν όλα Σε, Και στα δύο κτίρια, και στα τρία κτίρια του Α Ναι, ναι, και στο γύρισμα Σταμάτησαν Σταμάτησα όλα, στο και το γύρισμα. Σταμάτησαν όλα Όχι ότι. Ότι είναι... σε πέντε μέρε την τροπολογία, Ναι, που έλεγε σε πέντε, μέρη, σε πέντε μέρη, να... είναι το φρικτό. Ε, αυτό το έχουν ζήσει άπειροι εργαζόμενοι σε αυτή τη χώρα. Στα χρόνια του μνημονίου δεν το συζητάμε. Και όχι μόνο ω απειλή, το έχουν ζήσει ω πράξη. Το προβάλλουμε εδώ, το στυλιτεύουμε, έχουμε άποψη για τα μνημόνια, το λέμε. Εν περιπτώσει, άπειρε φορέ έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Δεν μπορεί να κατηγορηθεί η δεν προβάλλει. Τέτοιε ανησυχίε, αγωνίε, καταστάσει εργαζομένων και, και, και Με διάφορου τρόπου. Και μάλιστα η αυριανή εκπομπή είναι μια υπενθύμηση επαιτειακή του τι ακριβώ γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Ε, δεν πάει όμω να είναι μια παγωνιά εκείνη την ώρα. Παγώνει κάποιο. Και ξέρει τι, είναι και πρωτότυπο, γιατί δεν το λέει το ιδιοκτήτη σου, στο λέει η κυβέρνηση. Το μαθαίνει. Λίγο απόμακρο ω θέμα και, και βλέπει έναν παπά, έναν επιρμένο τύπο, επιρμένο όμω τύπο, αδίστακτο να αποφασίζει, να διατάζει, να συμπεριφέρεται ως... και αν υπάρχει μια χαρά για το χθεσινό είναι αυτό ακριβώς, το χαστούκι έπεσε σε αυτή την έπαρση η οποία συνοδεύεται και από ηληθιότητα και από ασχετοσύνη και από ανοησία γιατί αν ήταν νορμάλ όλοι αυτοί Όχι, γιατί είναι και θα είχαν κάνει... γιατί... τέσσερα δικά του κανάλια ναι. θα είχαν άλλα τέσσερα να... και καλά επίφαση δημοκρατίας κάντε κριτική θα είχαν τέσσερα... 8 επί 400 εργαζόμενους θα είχαν πάρει περισσότερα λεφτά Δεν θα έχει βλέπει κανένα στέκ, καμιά τράπεζα δική, κανένα βοσκοτόπι και θα ήταν όλα μια χαρά. Κα κλείσει όποιο κανάλι το κλείσει η αγορά. Ναι, ναι, ναι, αφού θέλουν την αφού αγορά. Αφού η αγορά. Θα έκαναν θέλουμε. όλα μπάχαλο, του γύρισαν όλε βάρω του και εντολίστηκε το ειδικό πιολέκμα που δεν υπήρχε έτσι. Δεν ξέρω για... τι πάσο χρόνια και δεν δυνατά. Μα πρατία. θέλουν ήχανε εδώ. Είναι η κυριαρχη. Ο κυριαρχο. Ναι, αλλά δεξιού μπορεί να μην έχουν μέσα επίσημου. Ρωτήστε του πασώκου που ξέρουν. Πώ να το κάνετε καλά; Αυτή του ρώτησαν, αλλά προφανώ είναι. Ο σπίτι μπλέκει. Δεν είναι αλλού. Και ξανά, όποιο λέει κατά του νόμου, παπά, δεν σημαίνει ότι θέλει να μην εισπραχθούν χρήματα στο δημόσιο ταμείο, να μην υπάρχουν παιδάκια, να μην υπάρχουν νοσοκομεία, να μην, να, μην, να μην. Ούτε να υπάρχουν κανάλια όπω όλο αυτό που συνέβαινε 27 Οπότε χρόνια πριν Ούτε να μην και 27 παραβώ. χρόνια αυτό. Παλά, τι, τι το συζητάω. Όχι, εννοείτε. και να πληρώσει, και, και όποιο είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και, και όποιο δεν πρέπει να έχει κανάλι, να Όχι, μην έχει, έχει κανάλι. Όποιο είναι να πάει φυλακή, να πάει φυλακή, ναι, ναι, να γίνουν δικαστήρια, να μην έχει. Να γίνουν όλα αυτά. Δεν καμία αντίρρηση. Ό, ό,τι πρέπει να γίνει, να γίνει. Αλλά όποιο λέει κατά του μπάχαλου παπά, δεν σημαίνει ότι θέλει το άλλο μπάχαλο. Δηλαδή, ή το ένα ή το άλλο. Αυτή η λογική, Σιριζέκη, που ισχύει σε όλα. Όταν στρέβεσαι κατά του Τσίπρα, αβαντάρει το Μητσοτάκι. Όχι. Υπάρχει και ο τρίτο δρόμο που στρέφουμε κατά όποιου φέρνει μνημόνιο και όποιου στηρίζει μνημόνιο. Και αυτό είναι ο Τσίπρα και ο Μητσοτάκι. Δυστυχώ, που δεν ήταν πριν δύο χρόνια όμω ο Τσίπρα. Και μα άκουγαν εδώ και ήταν όλοι χαρούμενοι ότι η ελληνοφρένια δική του εκπομπή. Και εμείς συνεχίσαμε να κάνουμε αυτό ακριβώς. Να λέμε αυτά που λέγαμε και κατά του τότε μνημονίου τα λέμε και τώρα. Τι δεν τους αρέσουνε. Επειδή απλά αλλάξαν το Επειδή πρόσωπο αλλάξαν και scroll down, να scroll down. Επειδή άλλαξαν η Και αύριο εμεί τα λέμε αυτά γιατί τα λέει η λογική. Και στο μέσα του μυαλού σας, αυτά που λέμε εμεί λέτε. Τώρα τώρα. Και εσείς. Όταν αλλά... φέρει μνημόνιο του κουκουέ δω τι θα λες. Ε... Wars. Όχι τα ίδια, το μνημόνιο του Κουκουέ είναι... Εννοείται, θα είναι ένα μνημόνιο το οποίο, κοίτα, θα μας εξαναγκάσουν ουραία προσθόλοι. Επίσης, το Κουκουέ κατάφερε να πουλήσει ένα κανάλι. Α, οι σκιτζίδες από Αυτό να το πούμε κιόλας. Εντάξει, δεν Τιποτε. πήρε τα ίδια λεφτά, 75 εκατομμύρια. Okay, δεν είχε π... να κάνει παιδικού στραθμού. Δεν είχε <laughs> να κάνει παιδικού στραθμού. Okay, τα... Δεν το πούλησε, δηλαδή, δεν το μοσχοπούλησε. Να πούμε κι αυτό. Το θέμα είναι η εξουσία. Οι ιδέε έμονε, εμένα έτσι μου βγήκε ακούγοντα το πρωί και βλέποντα όλη αυτή την εικόνα χτε από το Μαξίμου. Είναι αυτό κάτι. Από το Μαξίμου, και σου έρχεται δύση. Αγχωμένη, τι μου έρχεται. Βύση. Δύση, νόμιζα. Oh, δύση δύση. Δύση. Δελτα. Δελτα. Δύση. Όχι, Δύση. Θα 15 του μήνε η Δύση. Δέλτα. Δύση. Όχι αυτή η Δύση. Ποια Δύση? Του ήλιου. Η δύση. Ah, η δύση, ότι δει, του ήλιου χάθηκε το φω. Μοσχολιού. Ήθε το φεγγάρι. Και έγινε <laughs> αυτό. Όλα αυτά ε, που χάνονται εμπασχολούμενοι. Δύση, προτός. δηλαδή με την έννοια ότι μπορεί να δίνουν κάποιε ιδέε, κάποιε πολιτικέ. Ευτυχώ οι ιδέε δεν δίουν. Και δεν δίνουν επειδή δεν τι έχουν αυτέ τι ιδέε. Τι καλέ ιδέε δεν τι έχουν αυτοί. Αυτή είναι πιατσικολόγοι του Κερατά και η Αρπακολατζίδες, να αρπάξουμε ό,τι μπορούμε, να κάτσουμε άλλη μια μέρα στην Καρέγκλα και να κάνω τον Πρωθυπουργό. Και να κάνω τον Υπουργό ότι ελέγχω αυτή τη χώρα. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε κάθε μέρα, κάθε μήνα, σε όλου του τομεί, όχι μόνο στα κανάλια που είναι και ένα. όχι και τόσο πρωτεύον θέμα. Η οικονομική, η κοινωνική ζωή, τα βλέπει όλα, τα ακούς πώ εξελίσσονται. Μια όμοια χαρά θα μπορούσε να είναι, α πούμε, ε, όταν έκλεισε ο Μαρινόπουλο. πούμε. Γιατί δεν ο κόσμο που έκλεισε ο Μαρινόπουλο. Και, και, Γιατί δεν, δεν έκλεισε. Τον πήρε Σκλαβενίτη. Ναι, αυτό λέω. Δεν έχετε κάνει θέση δουλειά. Δεν κατάλαβα την παρομοίωση. Με τη το, το, χαρά του να κλείσουν τα κανάλια. Uh, Ότι ναι. Ναι, έκλεισε ο Μαρινόπουλο. Ωραία, τι καλά. Ε, και δικαιώθηκαν οι εργαζομένοι. Και ο κακό Ο κακό ah, Σκλαβενίτη. Που, <laughs> <πήρε τους τέτοιους. laughs> που πήρε του Μαρινόπουλου, α πούμε. Γιατί ναι. Ναι. και ο Σκλαβενίτη είναι το κεφαλαίου. Που ναι, είναι. Είναι νόμιο. Όμοια χαρά με του όμοιου άνεργοι Όμοι άνεργοι θα και στα κανάλια, σε όποια επιχείρηση, στην ηλεκτρονική Αθηνών. Αυτό που είναι κάποιος. το ίδιο να χαίρεσαι με το που κλείνει ναι. η ηλεκτρονική, ο Μαρινόπουλο, ο... ο Ε. Ας πούμε. Εντάξει, όχι, τα κανάλια το καταλαβαίνω είναι μισυτά. Ναι, είναι μισητά. Γιατί θεωρεί πολλοί κόσμο. Αλλά στα κανάλια ξημεροβραδιάζεσαι, σε μια όχι, οθόνη μπροστά Αυτό έχει στο σπίτι, αυτό δεν κακό. έχει στο ό, σπίτι, και, σπίτι, και, και βιβλία Αυτόμαστε. με στο σπίτι, δεν έχει Η τηλεόραση είναι εύκολη. Έβαλαν τεράστια πλάτη. Μα... Στο τρίτο μνημόνιο στήριξαν στρατηγικά τον Τζίπρα πέρυσι τον Ιούλιο. Θυμάμαι όλα τα κανάλια την ανακούφιση που είχαν την επόμενη μέρα όταν έφερε το μνημόνιο Αλέξη. Αυτό δεν το, το λαμβάνουν το δεν το θυμούνται οι φίλοι Σιριζέη, γιατί για να είσαι Σιριζέο πάει να πει ότι δεν θυμάσαι βασικά πράγματα. Κάνει, έχει επιλεκτική μνήμη, επιλεκτικό τρόπο σκέψη και πορεύε αναλόγω. Όπω έγραψε η υπηρεσία Twitter τη Ελληνοφρένεια, έχετε γίνει Σιριζέη αυτό που βρίζατε τόσα χρόνια. Δηλαδή... Άδωνεις, mm. με την έννοια ότι δικαιολογεί με δικά σου επιχειρήματα, βγάζοντα βασικού άξονε και καταργώντα τη λογική, κάνοντα τα απαραίτητα άλματα σκέψη, να δικαιολογήσει το αδικαιολόγητο. Και μουρτοειδή επίση. Έτοιμη για ομάδα αλήθεια είναι... η ομάδα ελπίδα θα μπορούσε ομάδα να, να είναι η Γιατί ναι. να είναι ομάδα αλήθεια, να μην συνανωθούν αυτά τα δύο. Δεν, δεν Ο στρατηγικό σκοπό είναι ίδιο. Είναι ίδιο στρατηγικό σκοπό. Ο μηχανισμό επίση. και ανάπτυξη. Ο μηχανισμό επίση, αλλά είναι αριστερή Υπάρχει όμω αναπτυγμένο στο Twitter, το αριστερό, τα συριζοτρόια όλα αυτά. Ναι, ναι πάει καλά, μηχανικά, πάει καλά. καλά ε, ε, αντίστοιχα λοιπόν να, και αφού είναι, είναι καλό. Και τε, Άρα με χθε ποια ακριβώ είναι συριζότρολ. <laughs> σαν επιχείρημα ότι είναι μιστά τα κανάλια, μιστά και τα σπουμάρκε. Γιατί 100 ευρώ σε εβδομάδα. Δεν παίρνουν 10 ευρώ κάθε εβδομάδα. Γιακώσει να πάρουν, είναι ωραία σου μάρκετ, συγνώμη, ή θα απολαύσουμε τον καπιταλισμό ως έχει. Μην μου χαλάσει και τον καπιταλισμα. Σε παιδί μου, όχι, γιατί αν δεν είναι όλα ωραία. Γιατί πήγαινε στα καρφρού και τα μάτια τα αράφια. Δεν είναι ωραίο αυτό. Δεν είναι τότε. Στην αρχή ήταν yeah, yeah, κάτι. Παλάτια. Yeah, από το κόντινετ. Παίρναμε μέσα, τρώγαμε την τυρόπιτα πριν φτάσουμε να την πληρώσουμε στο ταμείο. Για να μην την πληρώσουμε. Για να μην την πληρώσουμε <laughs> εννοείται. <laughs> Χαμό γινόταν στην αρχή yeah, που δεν yeah. το είχαν καταλάβει κι αυτοί. Το τι μπισκότα, έβλεπε στα ράφια, χαρτιά, νερά. Έπινε, έτρωγε και έφευγε μετά κανονικά. Μη μου χαλά τον καπιταλισμό. Έκλειση. Ναι, όχι, δεν Θα μου φέρετε <laughs> κανέναν κομμουνισμό. Το βλέπω ότι θα μου τον φέρετε. Το λέει ο Άδωνη, ναι. Και δεν θα έχουμε ράφια και δεν θα έχουμε σούπερ μάρκετ. Θα έχουμε φωτογραφίες. Πώς ήταν το Καρφούρ, όσο έχουμε τώρα καπιταλισμό, να τον απολαύσουμε. Το σούπερ δεν είναι εμισίτο. Ένα Μετά επιχειρήμα μπορεί να Ο χώρος μπροστά στα ψυγεία που βγάζει εκείνο τον αέρα... Επιχειρήματα το υπάρχουν και η ηλεκτρονική. Μπορείς να πεις, μου σου πάει και τα νεύρα το ελαλέκο. Άρα μισιτό. Άρα καλά κάνανε και κλείσανε. <laughs> Είχε την Πετρούλα μετά, πώ τη λέγανε, την κοστούλα <laughs> αυτήν. Κοστούλα. Πώ λέγονταν αυτήν. Πετρούλα δεν ήταν η κόρη του Σατζετάκη. Άλλη Πετρούλα αυτή τώρα η <laughs> δεν ήταν ίδια. Ίδια. Δεν ήταν η Δεν ήταν Δεν θα ήταν ωραίο Προέδρος τώρα η Πετρούλα του κόρη. Και δεν είναι αυτό αυτό. Να τον Εμένα Βιογραφικό. Μα... Κόρι Ατζεζάκη. <laughs> Δεν κατάλαβα. Προσλάβα, ο άλλος είναι κόρι. Γιώργο Ο άλλος που είναι κόρι Καραβοκήρη. <laughs> Αυτό που το Μάλιστα. Και θα μας φέρετε τον <laughs> κομμουνισμό με αυτά και με αυτά. Εσείς, και όσοι okay, είναι μην... κομμουνιστέ. Εγώ μην του Θα να πούνε κομμουνιστέ. Απαγορεύονται οι Όχι, περιέχει το στε. Απαγορεύονται οι που έχουν στε. Στέρεο. είναι Στέκα. Η στέλα του. Και του Κακογιάννη και του Πα... παπα ναι, δεν Απαγορεύονται. Μην τα λε, μη τα, τα στέκνευρίζονται. Θα βγει και ο Ροβασίλη πάλι και να λέει για τα παιδάκια. Θα λέει ο Φούντα Λα, φύγε, κρατάω μαχαίρι. Λα. Γιατί, Γιατί είναι να, να μην πει γίνει έτσι. Φύγε, Λα. Μουσικό. Κρατάω μαχαίρι. Δεν ξέρουμε ποια εννοεί. Με κλεισμένο το μάτι. Ξέρουμε, ξέρουμε. Και, και θα πάμε φυλακή εκεί θέλω να καταλήξω. Όποιο είναι κομμουνιστή θα φοβάται να πει και μα βάζει ο άνθρωπο στη φυλακή. Ναι. Αυτό που τι λέγαμε τώρα και φτάσαμε. Τι θυμάμαι τι... τώρα πω, να σου μην... Και Κάτι είπαμε για τον Άδωνη που λέει για τον κομμουνισμό. Ναι. Κάτι παρενθέσει μεγάλες Δεν ξέρω τώρα. Συγχωρήστε μα. Συγχωράτε μα. Έχουμε ξαναπεί από όλα αυτά που... που συμβαίνουν στην πολιτική ζωή. Και ένα θέμα είναι βέβαια και η αντικειμενική δικαιοσύνη. Ναι. Αυτό, <laughs> πάνω απ' όλα, γιατί <laughs> να εξετάσουμε λίγο με ποιου καναλάρχε τρόγανε κάποιοι από το στέ, ενδεχομένω τι προηγούμενε μέρε, με ποιου πολιτικού και ποιου πολιτικού χώρου μπορεί να συναγελάζονταν σε, στα κολωνάκια. Ναι. Αυτό δηλαδή. Αυτή είναι η δικαιοσύνη, όμω. Ναι, αυτή είναι, δεν η λέω. Η δικαιοσύνη είναι τυφλή, δεν είναι ζαβίτη. Τυφλή, τυφλή, κατά περίπτωση. Ναι, μπορεί κατά να τρώει και να καταλαβαίνει τι γεύσει. Ναι, γιατί κάπου βάζει για Όταν κάνει πληστηριασμό, εκεί δεν τυφλώνεται. Όχι, βέβαια. Να πάρει το σπίτι του 60 τετραγωνικά, θα το αφήσει τον άλλον. Δεν είναι ευτυχισμένο ο άλλο σε 60 Ναι, εννοώ. Όχι, όχι δεν είναι ευτυχισμένο. Είναι ευτυχισμένο. Το χρωστάει. Να έχει παράθυρο το φωτογραφείο. Το χρωστάει. Το χρωστάει. Τον απαλλάσσει η δικαιοσύνη. Δεν είναι τυφλή, έχει νοημοσύνη. Έχει ο άλλο κανάλι. Ναι. Γιατί έχει. να το πάρει. <laughs> δεν κατάλαβα. Α πούμε. Γιατί. Σα ακούγεται σωστό. Όχι, δεν είναι σωστό. Ε, τώρα. Σιγά, δεν πρέπει να τα πει κάποιο. Επειδή στήριξε τα μνημόνια τόσα χρόνια τύπου ένα κράτο. Μα τα μνημόνια δεν υπάρχει κάποιο που δεν τα στήριξε από όσου έχουν κυβερνήσει. Όχι, Έχει μια αντίφαση και ο δικαστή τώρα τι να Όχι, κάνει. δεν υπάρχει δεν υπάρχει. Θα πα κατευθείαν πας. τώρα, μην βάλει το, το τζίπρα εξουσία, μην το βάλουμε. Μετά τι έχουμε. Α, θα πάμε στι διαφημίσεις με το λεφτά, με το μάζεμα. Θα ακούσετε τον κύριο Παπά, τον κύριο Πολάκη, την κυρία Φωτίου και τον κύριο Κουρουπλή που μοίραζαν από πριν τα λεφτά που θα παίρναν από τα κανάλια. Που να τα πάρουν και να τα μοιράσουν, καμία αντίρρηση. Αλλά κυριαρχεί η, η, η, η, η βιασύνη για να κάνουν κοινωνικό κράτο.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 Με στεναχωρεί ειλικρινά, όχι ως πολιτικός, να ακούω ανθρώπους να λένε «Μα αυτά τα λεφτά θα σας τα... οι θεσμοί θα σας τα πάρουν για να δουλειά». Πάρουν. Είναι τροπή. Λοιπόν δεν θα πάνε τα λεφτά αγαπητέ μου εκεί. Τα λεφτά θα πάνε στους παιδικούς σταθμούς και 49 εκατομμύρια θα πάνε για 5.000 νοσοκόμε στα νοσοκομεία αφού θέλεις να μάθει και να το γράψεις όμως και μετά όταν δεν θα γίνει να με, να με σκήσεις και για για να μιλήσω έτσι απλά και για 60.000 σχολικά γεύματα Πότε όμως έλεγε αλήθεια ο κύριος Αμαράς έλεγε αλήθεια όταν καταδίκαζε το μνημόνιο ή όταν το διαφήμιζε ως μοναδική σωτηρία Πότε έλεγε αλήθεια ο Κύριο Σαμαρά όταν αναλάμβαινε τις περιβόητες 18 προεκλογικές δεσμεύσεις διαπραγμάτευσης Ή όταν ως πρωθυπουργός υλοποιούσε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που υποσχέθηκε. Η αλήθεια του είναι η εξουσία. Ωραίος Τσίπρας. Ωραίος. Από τα παλιά κατά του Σαμαρά που έχει δίκιο ο Τσίπρας εδώ. Απλά η αλήθεια είπε... του ήταν η εξουσία. Ο Κανένας Τσίπρας, άλλος όμως. δεν είχε πει άλλα πριν και μετά το πανηγύριζε γι' αυτά. Μόνο ο Σαμαράς το έκανε. Εκεί τελείωσε αυτού του τύπου πολιτικός. Θα, θα υπερασπιστώ. Ούτε Σαμα... δεν, δεν είναι κακό. Ούτε κακό. Πού και πού, γιατί όχι. όχι ε, ο Σαμαρά. Τόσα λεφτά παίρνει, να μην υπερασπιστεί κιόλα. <laughs> Συγγνώμη κιόλα. Ο Σαμαρά είπε ότι είναι μόνη λύση το μνημόνιο. Τσίπα, δεν έχει πει ότι είναι μόνη λύση. Είναι Ή προσωρινή είναι. λύση. Α, ναι. Είναι προσωρινή λύση mm. το μνημόνιο. Τι να κάναμε. Η διαφορά πια είναι. Τι να mm. Ότι η μόνη μπορεί να γίνει μόνιμη. Ναι. Η προσωρινή <laughs> λύση <laughs> είναι μόνιμη. Ήθελα μια διαφοροποίηση για να ξέρουμε πώ θα. Πορευθούμε. Λοιπόν Ά. ένα θέμα τώρα είναι επίση τι θα κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ ω κόμμα. Όχι Για το νόμο. Όχι, για το νόμο. Ετοιμάζει το τέταρτο μνημόνιο. Επειδή είναι να μα ταράξει, ταράξει την νομιμότητα α. και για να απαγκιστρώσει του εργαζόμενου που δουλεύουν σε παράνομα κανάλια, όντω. να δούμε τι θα φέρει τώρα. No. Ή θα χάνουμε χρόνο να ντυπέφτουμε στου δικαστέ. <laughs> να χάνουμε, <laughs> δεν λέω. Αλλά μήπω να γίνεται κάτι. Μήπω να έρθει κανένα σοβαρό νόμο να πάρουν όρου να πληρώσουν τα κανάλια για να μην νιώθουν και εργαζόμενοι που δουλεύουν ξέρω. σε κάτι παράνομο που αύριο μεθαύριο κλείνει. Αν ε, μιλούσαμε με όρου λογική, ναι, θα σου σε κάποιο, θα κάνουμε αυτό. Αλλά επειδή όπω βλέπει, δεν μιλάμε με όρου λογική. Άμα όμω δεν μιλάμε με ανθρώπι που είναι λογική όμω. Ο Κυριάκο. Όταν λέμε κάποιον παράλογο πρέπει να είναι ο άλλο λογικό. Δεν είναι ο Κυριάκος λογικό. Να τώρα, δεν καταθέτουνε πρώτα του νόμου μετά από τόσα χρόνια. Πώ το είπε ο Τσιολιάς προχθέ, ο Κυριάκο είναι από του τύπου που νομίζω ότι το καφέ -μπάρ είναι χρώμα. Καφέ. Ναι, καφέ. Τι θα ήταν είναι μπλε. Καφέ. Αν νομίζω ότι είναι και μπλε, είναι να. θέμα. Ε, δεν, δεν σημαίνει ότι αν αυτή είναι κακή ή η άλλη είναι καλή. Πάλι τα ίδια θα πω, λέμε. Όχι, αλλά άμα ένα δίπολο, δεν πρέπει λίγο να παίξουμε σε αυτό. Το δίπολο είναι στο μυαλό το δικό σου και στα μυαλά τα δικά του. Για να μπορεί το ένα ή το άλλο να κάνουν ακριβώ τα ίδια πράγματα και να εφαρμόζουν μνημόνια. Μα και το άλλα από τα δίπολα. Υπάρχουν, ε, εντάξει, yeah. τσιμπά, στο Τι να κάνω, εγώ. Περαστικά ευχαριστούμε για τι δουλειέ που μα δίνετε, γιατί εσείς είστε εργοδότε. ή τσιμπόντε στα δίπολα. Τσιμπόντε. <ΣΣ2> <ΣΣ2> <ΣΣ2> Εσεί είστε και οι εργοδότε μα. Γιατί χωρί εσά και τι επιλογέ σα, πολλοί κόσμος δεν θα είχε δουλειά. Σάτυρα, ψυχαγωγία και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε κάτι να βάλουμε. Τι έχουμε βάλει. Α, α, α, έχουμε το έναν παπά. Ο παπάς που είχε πάει στη ΣΥΑ προχτέ, είπε. Εάν το στεκρίνει αντισυνταγματικό το νόμο σας, κύριε παπά, εσείς έχετε θέση στο Υπουργείο Επικρατείας. Τι εννοείται. Θα περαιτηθείτε, θα είναι μια προσωπική σα, είτε θα λοιπόν, να πείτε στον προσωπικό σα. Κοιτάξτε να δείτε. Τα θαλάσσια η... φεύγουν. Απλό είναι. <laughs> ε, ε, εγώ θεωρώ ότι ειδικά στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών έχουμε σταθεί στο ύψο των περιστάσεων και δεν μιλάω για τον εαυτό μου. Μιλάω για του αμέτρητους ανθρώπου οι οποίοι πραγματικά ε, έβαλαν υπερπροσπάθεια για να ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία και νομίζω ότι είμαστε δικαιωμένοι και στη συνείδηση του ελληνικού λαού και θα δικαιωθούμε και στον όδο το Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο έχει... Μπορείτε να κάνετε πάρα με... μας τη δικαιοσύνη τώρα, με αυτή που λέτε. <laughs> <laughs> θα το κρατήσω λοιπόν, θα πω ότι μέχρι τώρα όλα τα ασφαλιστικά μέτρα των τηλεοπτικών σταθμών έχουν απορριφθεί. Τα πλάν μπι ρε παιδί, τα πλάν μπι. Πας εσύ να κάνει κάτι δικό σου ατομικό, είτε σε προσωπική σχέση, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, Ανοίγει κάτι. Δεν λε, αν δεν πάει καλά αυτό να ψιλοετοιμαζω το άλλο Ξεκίνησαν πέρυσι 6 μήνες για το μνημόνιο που ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θα το, φέρνε, δεν θα το δεχόταν οι άλλοι κτλ, κτλ. Και λέγαμε όλοι, προσπαθούσαμε για να μην καταστραφούμε, Έχετε Plan B? Ή, ωραία όλα αυτά, να μαζί κι εμεί, ναι, ναι, να πάμε εκεί να του τρίξουμε, να αλλάξουμε την Ευρώπη. Ε, oh, κάτι ψελίζανε και τελικά δεν είχαν Plan B. Έφεραν μνημόνιο. Είχαν μνημόνιο C. Συμφωνή. Αντί για Plan τώρα, όμως, το plan Τώρα B... εδώ φαινόταν από την αρχή έτσι όπω το πήγε, θα προσεύγαν τα κανάλια στο ΣΤΕ. Αν πάει στο ΣΤΕ, συλλοχαμένη υπόθεση από την αρχή. Ήταν δεδομένο. Ναι. Έπρεπε να, να, υπάρχει... να μην πάει ούτε στην Πανεπιστημίου, απέξω το θέμα δεν έπρεπε να περάσει από το πεζοδρόμιο. Να τα κάνει έτσι, ώστε να μην έχει διαμαρτυρίε, να του μπαγλαρώσει όλου στο δικό του πλαίσιο και να βγει ο πάνω νικητή. Ούτε εδώ Plan B. Εσύ απαιτείστε το Plan B σε τηλεοπτικού χρόνου. Χθε έγινε, χθε Plan B. Δώσε τράτο. Εγώ. Ναι. Περιμένω δύο τετραετίε, μπορώ να σου πω ακόμα. Ε, γιατί όχι. Δεν έχω θέμα. Γιατί όχι. Λοιπόν, δώσε τράτο. Όχι, περίμενε. Στο ψωμί μα είναι όλοι αυτοί. Δευτέρα-τρίτη κοντή γιορτή. Περιμένουμε. Ναι, αλλήμω. Δεν θα περιμένουμε τη Δευτέρα-τρίτη. Άσε που, αν γίνει ένα σχηματισμό, αλλάζει το σκηνικό πλήρω. Μέσα σε όλα αυτά έχει κουράγιο και για ένα <laughs> σχηματισμό. <laughs> ε, τώρα, γιατί ο σχηματισμό ο ίδιοι υπάρχουν. <laughs> Πιστεύει ότι τραβάει. <laughs> ναι, να γίνει μια αλλαγή δομή. Νομίζω είναι από τα πιο επιτυχημένα κυβερνητικά σχήματα είναι, που έχουν φτιαχτεί. Αλλά αν έμπανε μέσα η αυλωνή του μόνο την και να αφήσει τη θεανό φωτίου. Άνευ χαρτοφυλακίου, να περιφέρεται και να μιλάει. Αν να υπάρχει. Αν να υπάρχει, ναι. Μαγειρεύει. Κάτι να κάνει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχει κάτι λίγες διαφημίσεις. Πάμε να τις βάλουμε και εδώ είμαστε. Φοβάμαι, τρέμω ότι χάνω την εξουσία. Χάνω την εξουσία... Φοβάμαι, τρέμω. Ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι στο σκοτάδι, όπως έλεγε ο Χέγγελ, όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες. Εδώ δεν τραγουδάει η Βασίλη είναι και ο Τσίπρας. Α. Στο ρόλο του Καρβέλα. Συγχεία. Και βάλει μια περούκα χτε βράδυ στο μαξί μου, στο πιάνο Ζουράρη. Εν και λέγανε όλα αυτά. Και παπά. Κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε, νιώθω. Ε, ο παπά εκεί. Στο, στο κλαπ. <laughs> εδώ ο παπά. Εκεί ο παπά. Κάπου παπά. Κάπου ήταν και ο παπά. Σα αποχαιρετούμε έτσι με ένα άλλο άσμα ενδεικτικό τη σημερινή ημέρα. Με εικόνε που ταιριάζουν απόλυτα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα είμαστε και αύριο εδώ, επαιτειακά βέβαια. Μία με δύο. Γεια σα. Μετά την απόφασή σας να φημώσετε την τηλεόραση, την ελεύθερη ενημέρωση, τελειώσατε! Να το επαναλάβω άλλη μια φορά, να το εμπεδώσετε! Τελειώσατε! Με, τα πλοίων τα με υπέροχων Sokiili, Anita, Anita to nazoron Eliozabe. Są w jocoterapie. Nih, na babordy. Matę o źle chciał janawry. Szyryza. Łora ty, pasa